<χωρη ważne> Γείτονες, πολλοί από είμαστε στην ίδια κατάσταση Μόνο ενωμένοι μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό που ζούμε ή σε αυτό που θα το επόμενο διάστημα Να δείσεις έταν παρλάβα Τα δόματιαλ πουρτά Mientras os olas paraban y els carros veien si veractin mi alma, sacudíste que no las puertas que no veo el sótco, si no pudertas fensa mai no podrem caminar. A que en Tarkitud i Tomi ho evitrem uns a que no s'hau. Tots allà caurà i molt temps no pot durar segur que tomba, tomba, tomba ben curt que de Déu ja si tu l'has Oresni, mori, nema ga ni jedi. Kad imel baršvi, se nisi mogao da kažeš. Tamba, tamba, tamba, jedn spodrem valjvara. Dobro mi je, dobro mi je. Nema pisma sa klorotlari, kada na koraki, kada na trapeziti, kada na Και είμαστε σε τιμότητα για οτιδήποτε συμβεί. Νομίζω ότι καλύτερο έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι η λύση και αυτή είναι η απάντηση. Όποια ερώτηση και αντεθεί. Αυτό το τελευταίο που ακούσαμε είναι ηχητικά και εικόνες, εικόνε, γιατί ε, προκύπτουν και οι εικόνε με αυτά τα ηχητικά από του ζωγάφου, προχτέ. Χθε δεν είχαμε εκπομπή. Προφανώ το θέμα συνεχίζεται και σήμερα. Δεν αφορά μόνο ένα σπίτι, αφορά πάρα πολλά σπίτια. Δοκιμέ δοκιμές κάνει και από εδώ και για το πώ θα αντιμετωπίσει όλο αυτό τον όρημα. Μαγδό των κοράκιων. Τα κοράκια που ετοιμάζονται με κυβερνητικέ νουθεσίε, ανοχές, όπω ο βουλευτή, ο Πάτση που άνοιγε μέχρι πριν λίγο καιρό στη Νέα Δημοκρατία και με άλλε μεθοδεύσει, σκοτεινέ και φωτεινέ, και με μια σειρά νόμων που έχουν ξεκινήσει από το πρώτο μνημόνιο, στο δεύτερο, στο τρίτο μνημόνιο. και συνεχίζεται και τώρα και η εφαρμογή του κύριος τώρα. Θυμηθήκαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ε, που μας διαβεβαίωνε ότι δεν θα δούμε εικόνες σαν αυτοί που είδαμε προχθές του ζωγράφου. Κοιτάξουμε να επεκτείνουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. <Ρι> και βέβαια θέλω να τονίσω ότι οι πληστηριασμοί οι οποίοι γίνονται και γίνονται α ξεκινήσουν όπως ξεκινάνε ήδη. από περιπτώσεις ε, συμπολιτών μας που δεν ανήκουν στην κατηγορία να το πω απλά των μη προνομιούχων ή των ε, ιδιαίτερα ε, ευπαθών ε, ομάδων και νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές τέτοιε κινήσεις οι οποίες γίνονται ε, από τις τράπεζες ε, σε αυτή την κατεύθυνση Έλεγε στη ΔΕΘ ότι δεν θα γίνουν πληστηριασμοί Ανθρώπων που είναι οριακά στα οικονομικά και πολύ κάτω από το όριο, αλλά θα γίνουν σε αυτού που έχουν κάποια χρήματα. Ο ζωγράφο, ο Δήμο όπω όλοι γνωρίζουμε και το σπίτι έτσι όπω το είδαμε και την πολυκατοικία και την γειτονιά, ανήκει εκεί. Είναι η πολιτεία, η εκάλυψη και μετά πάμε στο ζωγράφου. Κατευθείαν. Αυτό ακριβώ συνέβη προχθέ ή αυτό συμβαίνει σε χιλιάδε περιπτώσει σε φτώχο γειτονιές των πόλεων και των χωριών τη Ελλάδα. Ο κοστή Χατζηδάκη σήμερα το πρωί. Ε, βγήκε σε κανάλι και μίλησε για τις τράπεζες που πρέπει να λειτουργούν γιατί μην ξεχνάμε όλοι ότι ανήκουμε σε μια οικονομία και ζούμε σε μια κοινωνία και σε ένα σύστημα που οι τράπεζες είναι το παν. Τα κριτήρια ευαλυτότητας ε, περιορίζουν πολύ την περίμετρο των δικαιούχων. Δηλαδή για να είσαι ευάλωτος πρέπει να μην έχει τίποτε. Γι' αυτό δεν καλύπτονται οι άνθρωποι αυτοί και βγαίνουν τα σπίτια στον πληστηριασμό Μήπως πρέπει να ξαναδείτε τα κριτήρια βαλωτότητας Για να μπαίνουν και πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη μέσα σε αυτό το πλαίσιο Που είναι σωστό Ξαναλέω ε, Εάν συμφωνήσουμε στην αρχή Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε τουλάχιστον σε αυτό yeah, το τραπέζι yeah. Ότι αν καταργηθούν γενικότερα οι πληστηριασμοί και yeah. δεν υπάρχουν ω έννοια τότε δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχουν τράπεζες, θα παίρνει ένας ένα δάνειο και στη συνέχεια δεν θα το αποπληρώνει ποτέ. Okay, και πά... Εάν συμφωνήσουμε 3, σε αυτό, τότε μπορούμε να συμφωνήσουμε στη συνέχεια mm -hmm. και σε ένα πλαίσιο σε σχέση με τους ευάλωτους. Δεν γίνεται. Προέχει η ζωή των τραπεζών, η ύπαρξη των τραπεζών. Έχουν πολύ μεγάλο ρόλο στην οικονομία. ή τέτοια και στο σχολείο και στην πολιτική οικονομία. Και κάτι τέτοια λένε τώρα. Ξέρουμε πολύ καλά ποιον ακριβώ ρόλο έχουν. Και είναι ωραίο εδώ που λέει ο Χατζηδάκη. Ο Κωστή, σήμερα το πρωί, φρέσκο Ότι δεν γίνεται να μην έχουμε πληστηριασμού, διότι οι τράπεζε θα κλονιστούν και δεν μπορεί κάποιο να παίρνει δάνειο χωρί να το πληρώνει. Ποιο κόμμα έχει πάρει 391, 391 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, με του τόκου προφανώ, δάνεια και δεν τα αποπληρώνει. Και από ποιον κινδυνεύει η τράπεζα, Από την Ιωάννα Κολοβού. Στο διαμερισματάκι την τρύπα του ζωγράφου ή από τα 391 εκατομμύρια τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκα από την άλλη πλευρά, ή και άλλων μεγάλων, δεν είναι μόνο τα δύο κόμματα, είναι και άλλοι μεγάλοι που κάνουν κάτι τρελέ ρυθμίσει, κάτι τρελέ διαγραφέ χρεών και προχωρούν διότι όλοι αυτοί είναι παράγοντε τη οικονομία και τη αναπτύξεω, να μην το ξεχνάμε. Αυτή ήταν φρέσκια δήλωση του Χατζηδάκη αυτή που θα ακούσουμε τώρα είναι λίγο πιο παλιά. Προστασία απόλυτη πρώτη κατοικία, με όλο τον πρόεδρο του Κοινάλ, δεν υπάρχει. Σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Μπράβο! Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. <Το> <Το> δεν χρειάζεται να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Σήμερα μένεις, αύριο δεν Θα πας και σε μια, ένα αντίσκηνο, σε ένα παγκάκι. τόσα ωραία παγκάκια. Ο Δ. Δήμαρχο Αθηνίων έχει κάνει κάτι πολύ ωραία παγκάκι με στο τσιμέντο. Εκεί στο Σύνταγμα έχει κάτι νερά δίπλα. Έχει μια πέργολα από πάνω όταν φυτρώσουν τα λουλούδια και τα πρα, πρασινάδε που έχει βάλει, θα είναι πάρα πάρα πολύ όμορφα εκεί. Είναι ζημία για την οικονομία να προστατεύει κανεί την πρώτη κατοικία. Υπουργό τη Κυβερνήσεω 2022 είναι όλα αυτά που η ανθρωπότητα έχει περάσει από πάρα πολλέ φάσει για να μ, λέμε ότι προχωράει, καλύπτει τι ανάγκε των ανθρώπων. Και έρχεται υπουργό και λέει ότι είναι ζημία για την οικονομία, ότι δεν γίνεται να μην έχουμε πληστηριασμού όπω είπε ο Χατζηδάκη. Κρατάμε αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα ξεκινήσουμε από τι Βίλε. Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τι τράπεζε να εξασφαλίσει ότι οι πληστηριασμοί θα ξεκινήσουν από βίλε και από εξοχικά των πολλών εκατομμυρίων. Μπράβο! Θα ξεκινήσουν από βίλε και από εξοχικά των πολλών εκατομμυρίων. Αυτή ο Άννα Κολοβού, αυτή τη βίλα εκεί στου Ζωγράφου που την είδαμε προχτέ με την πολύ ωραία πόρτα που την κάνανε καινούργια οι αρμόδιοι. Γι' αυτό ξεκίνησε από εκεί το όλο σύστημα. Διότι είναι μια βίλα και πολυτελή κατοικία. Το λε και τέτοιο. Ε, είναι δίπλα στο βουνό. Ο δημοσιογράφο ακουμπάει στο βουνό. Ο ημητό είναι πέντε βήματα. Μπορεί να μην έχει μέσα στο δημοζογράφου πρέπει να ξεντευτεί, αλλά όμω ακουμπάει πάνω στον ημητό. Άρα είναι βήλα. Το λέμε βήλα όλο αυτό. Δεν είναι μόνο η Άννα Κολοβού. Προφανώ ήταν συμβολικό όλο αυτό και πολύ ουσιαστικό που συνέβη. ταρακούνισε λίγο τα νερά και ταρακουνάει τα ακόμα. Παίρνουν όλοι θέσει μάχη γιατί περί αυτού πρόκειται. Πόλεμο είναι το συγκεκριμένο. Και δεν έχει εδώ ούτε ιδιαιτερότητε, ούτε προβάλλω όλε τι απόψει, ούτε κρατάω τη μέση γραμμή τίποτα. Απολύτω. Οτιδήποτε δεν είναι με τον δανειολήπτη είναι ενοχή. Οτιδήποτε δεν στέκεται στο πλευρό του πολίτη που χάνει το σπίτι και μένει έξω, ενώ είναι πρώτη κατοικία, είναι με τον απέναντι, με τα κοράκια, με αυτού που κλέβουν, με αυτού που ανέχονται τι κλεψιέ. Και όλοι αυτοί δεν το κάνουν βεβαίω με το αζημίωτο. Σήμερα το πρωί λοιπόν, μία μάνα με δύο. Άνεργη μάνα, χωρισμένη, με δύο παιδιά, βγήκε στο Γιώργο Παπαδάκη και περιγράφει τι ακριβώ τις κάνουν τα κοράκια, γιατί έχει βγει σε πληστηριασμό το σπίτι τη. Είναι λέτε... πολύ άσχημα ψυχολογική κατάσταση, πάρα πολύ άσχημη. Έχετε δύο παιδιά. Με πετάνε έξω, έξω άνεργη, με δύο παιδάκια. Είμαι γυρολεκτικά είμαι σε άπλια κατάσταση. Mm -hmm. δεν, ξέρω, δεν ξέρω τι να κάνω. Σας παίρνουν τηλέφωνο συνέχεια από αυτή την εταιρεία Με, με ενοχλούν Έχει βγει στον πληστηριάσμο τον Ιούνιο Και με ενοχλούν καθημερινά. καθημερινά Και δεν είπα να βγάλω άκρη ε, ε, Ζητάω μια λήση Μου δώσανε επειδή επέτρεψαν Στον πολιτικό μηχανικό να μπει μέσα στο σπίτι Και να, να, να, να το εκτιμήσει Μου επέτρεψα να μείνω μέσα στο Νοέμβριο Σε λίγες μέρες μου κάνουν έξωση Και τους παρακαλώ Για την οικίαση για οποιαδήποτε λύση Και δεν με αχούνε. Είμαι Είς... μόνη μου, είμαι χωρισμένη, είμαι ανεργή και έχω δύο με παιδιά. Πού θα πάω? Δεν ξέρεις τα το σπίτι? 70 τετραγωνικά το σπίτι. Κακότσλα <Τι> φόρσα μου τώρα <Τι> να Οι υποθέσει σαν τη κυρία Κολοβού είναι δυστυχώ πάρα μα πάρα πολλέ. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τα fans είναι ότι δεν μπορούμε να τους βρούμε. Θέλουμε να ρυθμίσουμε και δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε. Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει σε αυτό, και θα το πω ξεκάθαρα, δόλος. Εδώ είναι η κυρία Φραγκάκη, δικηγόρος της μητέρας, που, της μάνας που ακούσαμε πριν. Η οποία ήταν και αυτή στην εκπομπή, περιέγραφε την κατάσταση και ανέφερε αυτό ακριβώ που ακούσαμε στο τέλο: Ότι αυτέ οι εταιρείε δεν έχουν γραφεία. Δηλώνουν κάποιες διευθύνσει στα αρμόδια υπουργεία για να πάρουν τι άδειε κτλ. Αλλά όμω δεν μπορεί να τι βρει μετά ο δικηγόρο. Επίτηδε, δόλο, έγκλημα, αδίκημα. Αν υπήρχε οργανωμένη πολιτεία του, είχε μαζέψει χτε όλου αυτού μαζί με τον δικαστικό επιμελητή, αυτόν τον αδίστακτο τύπο που. Πήγε προχθέ και δεν επέτρεπε ούτε το παλτό τη να πάρει ο Άννα Κολοβού. Ε, δεν μπορούν να βρουν οι δικηγόροι άκρη. Ακόμη και έτσι δυσκολεύονται, περνάνε ημέρε και προφανώ γίνεται αυτό που είναι να γίνει. Κοντά λοιπόν σε αυτή τη μάνα που ζει αυτή την απόγνωση και μόνο με τα τηλέφωνα και μόνο με την αγωνία και τα τηλέφωνα που δέχεται καθημερινά, τα απειλητικά τηλέφωνα από εταιρείε που είναι μεγάλο δικηγόροι, πολλοί από αυτού συγγενεί, βουλευτών, υπουργών. Είναι ένα ολόκληρο κύκλωμα. Ε, Ε, ε, ιδρυμάτων και ανθρώπων που αγαπάνε το λαό, όπω φαίνεται και όπω καταλαβαίνουμε. Μαζί λοιπόν αυτό θα βάλουμε αυτή τη δήλωση. Κοντά στα 200, Κοντά στα 200 εκατομμύρια είναι τα χρέη τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Μπορείτε να μα εξηγήσετε πώ είναι δυνατόν ένα κόμμα που λέει ότι θέλει να νοικοκυρέψει τον τόπο να έχει μαζέψει χρέη 200 εκατομμύρια και τι θα κάνετε με αυτό τα το χρέη. Δεν είναι Ναι, αυτή η ερώτηση. Θα ζητήσετε να διαγραφούν τα χρέη τη τράπεζα, αλλά να τα πούμε ποτέ στη ζωή μου. Δεν έχω βγει σε μία κάμερα και να έχω ψάσει ψάματα στον κόσμο. Είναι τελείως δύ بنνατο να πληρώσει Νέολο Δεν μπορεί να τα πληρώσει. Αν γίνεται ορχηγός, τι θα κάνει; Είναι δηλαδή, τελείως. Βέβαια θα ξεκινήσει μια διαδικασία διαγραφής της <üns> Νέας Είναι θα μια διαδικασία <δηλαδή, ο> <σχ> διαγραφής της Νέας <δηλαδή>. <raised> Θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία διαγραφή χρονοδιάγραμματική. Τα σχόλια και τα συναισθήματα δικά σα. Από τη μία μάνε που κλαίνουν γυναίκε συνταξιούχε που τι πετάνε έξω, πάνε τι πόρτε του, και από την άλλη υπουργό να λέει ότι πρέπει να διαγραφούν τα χρέη. Και από την άλλη, ένα πρωθυπουργό που ήταν είχε αναλάβει πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία, τέτοια εποχή δεν ήταν, το 2016, πότε είχε βγει, έλεγε θα τα ρυθμίσουμε τα χρέη. Και από 200 τόσα που είχε αναλάβει έχουν γίνει 3,91 πέρυσι με τα περσινά Ε, από χτες, γιατί μπήκαμε τώρα στο τραγούδι εδώ τη Ράγιο Βαγεκάνο Από χτες, ε, υπάρχει και γίνεται ένα συγκερασμός βεβαίως με, ε, Υπάρχει μια φωτογραφία στα social media Είναι μια Ισπανίδα από το 2014, μια γιαγιά Ισπανίδα ακριβώς ίδια οπτικά Με τις δικές μας γιαγιάδες Στα 85 της δεν ξέρω αν δει ακόμη αυτή η γιαγιά ε, ε, Εκεί οι τράπεζες, οι κυβερνήσει Είχαν ε, πληστηριάσει το σπίτι τη και κινδύνευε να βρεθεί στον δρόμο Ε, λόγω χρεών είχε συμβεί όλο αυτό. Ε, και την, υπάρχει σε μια σχετική φωτογραφία. Μόλι οι οπαδοί στα περίχωρα τη Μαδρίτη, στην περιοχή Βα, Βαγέκα, που είναι μια εργατική γειτονιά τη Μαδρίτη, μόλι οι οπαδοί τη ποδοσφαιρική ομάδα Ράγιο Βαγεκάνο, δεν είναι μια ομάδα απλά, έχει έντονη δράση και άποψη για όσα συμβαίνουν στη ζωή τη σύγχρονη. Έμαθαν για αυτή την υπόθεση, ξεσηκώθηκαν και ξεσήκωσαν ένα πρωτοφανέ κύμα Και παρενέβησαν. Ο Σύλλογο δεσμεύτηκε να πληρώνει το ενίκιο τη Κάρμεν Μαρτίνε, έτσι λέγόταν η γιαγιά, για το υπόλοιπο τη ζωή τη. Όταν τη το είπανε, η ίδια είχε πει: Δεν έχω άλλα δάκρυα για να κλάψω. Του ευχαρίστησε προφανώ πολύ τα παιδιά. Και η ΕΣΚΑΠ, εδώ το γνωστό και πολύ αγαπημένο μα τραγούδι, τραγουδάνε τον ύμνο όπω ακούμε. Το ακούσαμε και αναφέρονται πάντα στι συναυλίε του αυτήν την ιστορία. Στην, στην Πάτρα, χτε. Και στο Αίγυο βρέθηκε ο Κυριάκο Μιτσοτάκη. Εκεί λοιπόν στην ομιλία του, πριν ανέβει, να πει ότι ανήκουμε στη Δύση και τι ωραία που περνάμε και τι ωραία που τα έχουν κάνει κτλ. Και, και, και τα γνωστά διλήμματα, γιατί ήταν προεκλογική ομιλία. Προλογίζει ο Αντώνης Κανάβη, κουνάβη, λάθο κουνάβη, είναι πρόεδρο τη δικού σα επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα Ανεβαίνει λοιπόν πάνω ο κύριο πρόεδρο εκεί τη σχετική επιτροπή για να προλογίσει τον πρωθυπουργό. Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ. Σας καλωσορίζουμε με θέρμη στην Πάτρα. Η παρουσία σας εδώ σήμερα είναι εξαιρετικά τιμητική. Για εμάς μας δίνει χαρά και δύναμη για την εκλογική μάχη που έρχεται και την οποία θα δώσουμε οπλισμένη με θάρρος και αποφασιστικότητα Και αποφασιστικότητα. και την οποία θα δώσουμε οπλισμένοι με θάρρος και φασιστικότητα. πιτά. Έβγαλα το από εδώ, στο τέλος έγινε, δεν ακούγεται καλά, δεν έχει σημασία, έγινε σκέτο ο φασιστικό πιτά, ενώ πριν, αντί να πει αποφασιστικότητα είπε αποφασιστικό πιτά. Δεν θέλαμε και πολύ, είναι και μεσημέρι, μαγειρεύουμε, ήρθε ο συνειρμός. Μας δίνει χαρά και δύναμη για την εκλογική μάχη που έρχεται. και την οποία θα δώσουμε οπλισμένη με θάρρος και αποφασιστικό πίτα. Όλοι έχετε πίτα, έξω έχουμε κομμένα κομμάτια, άρα μην ανησυχείτε, να πάρετε όλοι πίτα, θα να την κόψουμε, κατά το έθιμο. Ζώμον λος ίντσας, μας αναρκίστας, λος μας βοράτσος, λος μας αντιφαστίστας, νοέστρο ραγίτο ρεβολουσιονάριο, τόδος λος φάτσας, φουέρα δεμιβάριο! και την οποία θα δώσουμε οπλισμένη με θάρρος και αποφασιστικό πίτα. Είναι η πίτα που κάθε Σαββατοκύριακο σίγουρα υπήρχε μέσα στο φούρνο, σημαίνει το φύλλο το ανοίγουμε μόνοι μα, σπιτικό, με πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Μπορείτε να την πείτε και πίτα τη Και αποφασιστικό πίτα. θέλετε και τη Τεμπέλας και την πίτα που μοιράζει ο Άδωνης και την αποφασιστικό πίτα. Πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό, ένα ωραίο Μαζί με όλα τα υπόλοιπα, πιο χαριτωμένοι ήταν οι πολίτες του Αιγίου, ειδικά ένας που υποδέχτηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σα εύχομαι καλή δύναμη, καλό αγώνα και πάλι νικητές με τη μεγάλη μας παράταξη τη Νέα Δημοκρατία. Να καλά σας, ευχαριστώ πολύ. Και να ξανάρθεις, πράγμα. Και να ξανάρθεις στην κόνη μας. Και δυνατά, και δυνατά, πρόεδρε. Και αυτοί που δεν σε εψήβησαν, όλοι είπαν Και αυτοί που δεν Είναι ωραίο εδώ αυτό από το Αγλιο συμπολίτη μα, ο, ο οποίο λέει και αυτοί που σε ψήφισαν, αλλά και αυτοί που δεν σε ψήφισαν, εγώ για παράδειγμα είμαι σε αυτού. Λέμε ευτυχώ που βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάξι. Όλοι δεν το λέμε. Δεν κάνουμε το σταυρό μα. Κάθε μέρα είτε του ψηφίσαμε είτε όχι. Δεν έχει σημασία. Μια μικρή λεπτομέρεια για το μυαλό του κυρίου. Ότι όλοι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βγήκε ο Κυριάκο Μίτσοτακη. Μια ατελία εδώ στα δεξιά, τη δεξιά πολυκατοικία, γιατί είδα και τον Αλέξη Τσίπρα. Πήγε στο σπίτι του ζωγράφου, στην Ιωάννα Κολοβού, και τη συμπαραστάθηκε. Την πρώτη μέρα είχαν πάγει και βουλευτέ, κ. κυρία κ. Θεοχαρόπουλο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Διότι η νόμοι. Στο, στην ελληνική δημοκρατία ψηφίζονται από όλα τα κόμματα που κυβερνάνε και ο ένας πατάει πάνω στον άλλον και προχωράει κανονικά. Για το θέμα των πληστηριασμών υπάρχει μια συνέχεια νομοθετημάτων σαν ένα παζλ που ένας δεν ξυλώνει ότι έχει κάνει ο προηγούμενος αλλά προσθέτει ώστε να γίνει το έγκλημα το εσχρό έγκλημα. Έτσι λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βαρύτατες ευθύνε γιατί με τον πολυνόμο για την 4η αξιολόγηση το 2018, το Σεπτέμβριο του 2018, ε, έβαλε μέσα πάρα πολλά πράγματα που διευκόλυναν όλο αυτό, όπως την αυτόματη άρση με απόφαση των ίδιων των τραπεζών τη παρεχόμενη προστασία σε περιπτώσεις καθυστερήσεων στις αποπληρωμές των δόσεων, την απόρριψη της αίτησης πριν από τη δικαστική προσφυγή σε περιπτώσεις όπως μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε συγγενικά πρόσωπα ή πώληση εκείνης της περιουσίας σε τρίτα πρόσωπα Την αυτόματη έξοδο από τι διαδικασίε δικαστική προστασία σε περιπτώσει οφειλετών που ετούνται και πετυχαίνουν την αναβολή των δικαστικών αποφάσεων. Είναι μικρέ λεπτομέρειε αυτά. Εντολέ των τραπεζών. εντολές των τραπεζών είναι όλα αυτά. Δεν έφερε κανεί αντίρρηση. Και πάνω σε αυτά πατάνε τώρα τα φαντ, οι τράπεζε, για να κάνουν τη βρωμοδουλειά έτσι όπω την κάνουν. Και το μεγαλύτερο και σημαντικότερο που έκανε, και το χειρότερο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, ήταν την πώληση με συνοπτικέ διαδικασίε των κόκκινων δανείων από τι τράπεζε. στα διάφορα fans και σε άλλα κοράκια είναι το πρώτο από αυτά που έκανε το δεύτερο είναι ότι ποινικοποίησε τους αγώνες κατά των πληστηριασμών ένα είδος ιδιώνυμου που έπια, έπιαναν και μάζευαν μέσα όποιον ε, αντιστεκόταν σε αυτούς τους ε, σε αυτά τα εγκλήματα αυτά είναι μερικά από αυτά που έκανε τότε ε, για όλους εσάς που δεν έχετε πιστεί θα ακούσουμε και ένα το τι έλεγε τότε η κανονική αγορά στέγασης έχει Πάντα ένα ρίσκο. Πέρνεις ένα δάνειο και κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπληρώσεις και έχεις ε, τη δυνατότητα να μη σου γίνει αυτό το ρίσκο και να το χάσεις. Αυτό δεν θα μπορούσε να το έχει πει ο Άδωνις. Άνετα θα μπορούσε να το έχει πει ο Άδωνις. Αν δεν θα μπορούσε να έχει πει αυτό Άδωνις σίγουρα θα μπορούσε να είχε πει αυτό που ακολουθεί. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη παραπληροφόρηση. Η ηλεκτρονικοί πληστιασμοί είναι σημαντικοί, όχι μόνο για να έχουμε καλέ τράπεζε, αλλά και για αναπτυξιακού και νην κοινωνικούς λόγους. Η ηλεκτρονικοί πληστιασμοί είναι σημαντικοί, όχι μόνο για να έχουμε καλέ τράπεζε, αλλά και για αναπτυξιακού και κοινωνικού λόγου. Επειδή βλέπω διαβάζω πολλά ότι δεν έγιναν επιστήμοια πληστιασμοί. Πρώτον έγιναν και χιλιάδες. Ε, δεύτερον, όχι, όχι τόσο πολύ σε πρώτη κατοικία και με τέτοια ένταση και, και και ναι, μια συστολή την είχαν. Όμως, βοήθησαν και έστρωσαν το δρόμο, έκαναν ακριβώς ό,τι ήθελαν οι τράπεζε, ακριβώς ό,τι τους υπαγόρευσαν. Τα ξένα κοράκια και τα ελληνικά εδώ κοράκια και δεν έφεραν καμία αντίρρηση. Έχτισαν κανονικά. Αυτό είναι τεράστια ευθύνη. Ευθύνη όταν κυβερνά δεν είναι μόνο τι κάνει εκείνη τη στιγμή, τι αφήνει και στον επόμενο ή τι δεν αλλάζει από τον προηγούμενο. Αυτά δεν έπαιξαν καθόλου. Σήμερα το πρωί λοιπόν τον είχε ο Χατζηδάκη. ήταν και ο Χατζηδάκη μαζί και ο Τσακαλώτο και το θυμήθηκε αυτό ο Χατζηδάκη από την τον ρώτησε. Το 2017 εισήχθησαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί με το ΣΥΡΙΖΑ και έχει κυκλοφορήσει από χτε δήλωση του ίδιου του κ. Τσακαλώτη από τη Νέα Δημοκρατία το καλοκαίρι του 2017, τον Ιούλιο, που λέει ότι οι πληστηριασμοί, η ηλεκτρονικοί, είναι σωστοί και για λόγου οικονομικού και, και για λόγου κοινωνικού. Ναι, αλλά όλη, δηλωσία, ομιλία, θα πρέπει να πείτε, όλη η ομιλία αυτή, κ. Χατζηδάκη, λέει αυτό ακριβώ που είπα στην εισαγωγή μου: Ότι είναι άλλο τι κάνουμε σε εποχέ κρίση, Σε εποχέ κρίση πρέπει να το προστατεύσουμε. Καθώ πάνε καλύτερα τα πράγματα, μπορεί να χαλαρώσουν οι ρυθμίσει. Αλλά τώρα δεν είμαστε σε κανονικέ. Αυτό είπα. Μπορούμε να παίρνουμε τα σπίτια, αυτό είπε, αλλά όχι σε εποχέ κρίση. Στι καλέ εποχέ θα τα παίρνουμε τα σπίτια. Αυτό λέει λοιπόν εδώ ο αριστερό και των 53 των πολύ αριστερών, δηλαδή βαρβάτων τσακαλώτο. Γι' αυτό λοιπόν μα έμεινε από προχτέ. Αυτός ο τύπος, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, δεν τον ξέρω, που κυκλοφορεί στις γειτονιές του ζωγράφου μαζί με τους άλλους και καλεί τους γειτόνους. Γειτονές, πολλοί από μας είμαστε στην ίδια κατάσταση. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να ταπεξέλθουμε τα σε αυτό που ζούμε ή σε αυτό που θα σύσουμε το επόμενο διάστημα. μ'αλ' δεν κασάβαν πουρτά έτσι σ' αγαπά κι είναι ντρέτ η γιο ασότλ πουρτά Όπως και να'ναι ο κόσμος τόσα κι αν έχεις τραβά έστω Όσα γραφτά κι αν θα κάψουν στο φως δε βάζουν φωτιά Τόσε αλήθειε κι αν θα ψουν λευτερημένη καρδιά όπως και να'ναι του γη θα'ναι στην πρώτη τη γραμμή όπως και τώρα, τώρα, τώρα Κέρι, λοιπόν. Χρόνια τώρα είναι δίσεκτη <laughs> καιρή. Μα δεν ήταν ποτέ και καλή. Πάντα ήταν οι λιτότητε, οι προγράμματα, η στενοπό. Αυτό το ξέφωτο που το ψάχνουμε το κυνηγάμε σαν τον ορίζοντα. Δεν oh, το πιάνουμε τίποτε. ποτέ. Και όποτε έμοιαζε κάτι να άρχεται, δημιουργούσαν ένα δύσκολο καιρό για να συνεχίσει το δίσεκτο. Τι σε φέρνει ξένε στα μέρη μα. Με φέρνει μια πρεμιέρα. Α, ποια? Η σημερινή πρεμιέρα. Πια πρεμιέρα σήμερα? Του Τσολιά. Εσύ. Εγώ. Μίλα με, με γρήφου και με τσόλια band. Στο σταυρό του ΝΑΤΟ στην κεντρική σκηνή ανεβαίνει η παράσταση Αριστεία Καπαμά, μουσικό σταυρό. Αν είναι δυνατόν. Έξυπνο ουμένο, αμφισβητεί κάτι από την κυβέρνηση. Τίποτα, ότι είναι η αριστεία του Καπαμά, όχι. Έχω και υπότιτλο να σου το πω. Είναι Μητσοτάκι, αγαπιέσαι. Απολύ ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Είναι μήνυμα προόδου. Είναι τυφερό. Είναι τυφερό. Είναι αγαπησιάρικο. Να τον βλέπει και λε, θέλω να τον αγαπήσω. Αυτό. Αυτόν τον άνθρωπο. Αν δεν αγαπήσου παράτα μα αυτό. Δηλαδή, άμα καμιά φορά, πάλι αγαπήσαι εκεί. Ναι, ναι, το αλφα είναι Οπότε θα δώσουμε προσκλήσεις για τη σημερινή mm, πρεμιέρα μάλιστα. Η παράσταση ξεκινάει στι 9 σήμερα το, βράδυ στο Σταυρό σήμερα, του σήμερα το βράδυ στο Σταυρό του Νότου. Σήμερα το βράδυ στο Νότου. Είναι λίγο πιο νωρί από ότι α, α, άμα ήταν Σάββατο. Έτσι γιατί είναι πρέπει, ναι, ναι, δουλεύουμε. Τα θα... ξενύχνει, τα να το Δεν υπάρχει λόγο. Να και χρόνο μετά να ένα μπουζούκι. Ναι, μπράβο. αυτό να αργυρό και με το αυτό το Ε, να ξέρει. Πολλοί είναι προσκλήσει. Οι δέκα πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 80 από τη στιγμή που θα φύγω από το στούντιο. Τώρα τώρα. τώρα. <laughs> τώρα, τώρα <laughs> θα κερδίσουν από μια μονή, Μονές δύο, μονή okay. πρόσκληση. Για να είναι περισσότερο Από μια μονή πρόσκληση. Που αν έρθετε, μάλλον ένα μπορεί να το μοιραστείτε. Οπότε. Θα είναι μισογιστήριο για τον καθένα, το πούμε λόγω Black Friday. Ναι, ναι, okay. λοιπόν, Οπότε οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε για τη σημερινή πρεμιέρα θα έρθω μετά να πω και τα ονόματα που θα κερδίσετε Ωραία. Εμεί πάμε να ακούσουμε το λαό. <coughs> Την καρέγκλα, Εμεί να ακούσουμε το λαό και κολλητά διαφημίσει. Εντάξει, τι έγινε. Καλά. Έλα, να σου πω. Πέφτα, θα σύννεφα. Είναι δυνατόν να κάνει μια Δημοκρατία τέτοια πράγματα να έβγαλε τη γυναίκα. Πήγανε 5 η ώρα ξημερώματα από το σπίτι εκεί. Yeah. Τι, τι ιστοριακό. Όπου. Μήπω αντί να πάμε εκεί, να πάμε στο σπίτι του Κούλι κατευθείαν κολονάκι. Δεν είμαστε κολονάκι τώρα. Θα μα δει κανένα θα μα πάρουν με πέτρε. Θα μα πάρουν με πέτρε, Επειδή είμαστε. Επίση, ο άνθρωπο <laughs> τακτοποιεί τι οφειλέ του. Έχει <laughs> να πει κάτι. <laughs> Γιατί Ένα φαντάζομαι πάνω. μετά ο δικαστικό επιμελητή θα πάει και στα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία. <laughs> ναι, μπ Εξυπηρετούνται. Όρσε, όσο πιο ζώο πιστεύει ότι εξυπηρετούν τα δάνεια. Φαντάσου πόσο ζώα είναι λοιπόν και ψηφίζεται αυτό το βλάκα. Έχουν χαρίσει εκατομμύρια στι τράπεζε και οι τράπεζε θα πάνε να διεκδικήσουν τα χρέη της δημοκρατία. Του κλεφτοκοτάδες θέλω να πιάσουν. Του κλεπτοκοτάδε. Δεν πιάζω τον καρχαρία, δεν πιάνε τον καρχαρία. Όπω έχει πει και ο ποιητή, σαν τον καρχαρία θε να με Έτσι, ο δεν το ξέρω. Ναι, η κόνη είναι. Ο ζέστη, ζέστη, ζέστη, ο ζέστη, ο έτσι; Αλλά η αδυναμία μου είναι η μπαμπο, φιλιάς στην μπαμπο. Είναι Ένα, ένα αποστολή. Έλα. Το σπίτι μου είναι από το Δουβλίνο. Ένα, ρε, τι λέει το Δουβλίνο, τι φάση. Ε, είναι κρύο, βρέχει κρύο και... απίστευτο. Χειμώνα yeah. και κρύο. Yeah. Ακρύο. Ακρά καιρικά φαινόμενα ζείτε. Yeah. Ακριβώ αυτό. Όχι, είναι συνηθισμένη η μέρα εδώ για το Δουβλίνο. Ah, okay, that's fine. Με όλα αυτά που γίνονται για το σπίτι του ζωγράφου, τη δημοσιογράφου, πάνε. Θέλω να πω κάτι που θα έχω πάρει στο κρανίο. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Το 8 από δύο ντοκιμαντέρ, ένα του Μουρ, The Love με story, και ένα το μεγάλο Ξεπουλήμα, έδειχναν τα πράγματα.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 Από εργαζόμενου, επειδή τα και είναι στο Θεό, αυτό που θέλω να πω τι είναι ότι τις εικόνες που βλέπαμε σε άλλε χώρε δεν θα τις δούμε στην Ελλάδα και δεν θα τις δούμε στην Ελλάδα γιατί υπάρχει οργάνωση στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει κόσμος με φιλότιμο και κόσμος που κάνει τη δουλειά του όχι σαν τον άλλο το μήπω τη λέξη το δικαστικό επιμελητή. <συμπίλυν>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 Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις τράπεζες να εξασφαλίσει ότι οι πληστηριασμοί θα ξεκινήσουν από βίλες και από εξοχικά των πολλών εκατομμυρίων. Αυτό ήταν τη Κολοβούχτα, ήταν μια βιλάρα. Το είδαμε, όλοι φάνηκαν. Φαίνεται στου ζωγράφου ότι. Αλλά έχει και πισίνα, φαινόταν ότι. Από πίσω πισίνα, δεν αντάξει, τα δείξανε δείξαν γιατί, αριστερίτ με το χαρτιά. Δεν είναι ο ίδιο Τσίπρα εκεί νομίζω. Έχει μάθει α, από τη βίλα στο Σούνιο. Δεν ξέρουν τι, Όλοι μαζί μπλέκι. Μηγαίνει πιστιασμό στη βίλα στο Σούνιο, φοβάμαι. Όχι, δεν θα γίνει, μη φοβάσαι. Λοιπόν, έχουμε του νικητέ για σήμερα το βράδυ. Του γρήγορου, μάλλον. Του γρήγορου, ναι. Είναι οι Βαγγέλη Κοπανάκη. Χρήστο Ραφαϊλίδη, Δημήτρη Σimeonidis, Κωνσταντίνο Λιβέρα, Χρήστο Τζανετή, Σοφοκλή Πετράκη, Παναγιώτη Λιάκο, Θανάζη Αλιοναρίτη, Βασίλη Βλάση, Δημήτρη Βαρσάμη. Όλοι άντρε. Όλοι άντρε πήγαν. Τι έγινε. Τι να κάνουμε τώρα. Ταχύτατη. Λοιπόν, έχετε κερδίσει από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ για την παράσταση Αριστεία Καπαμά, Καπαμά, Τσολιάσεντε Τσόλιαμπαν στο Σταυρό του Νότου κεντρική σκηνή. Ξεκινάει η παράσταση 9, ελάτε λίγο πριν για να βολευτείτε. Και τα υπόλοιπα μπορεί να, να, κάνετε, να σε δούμε. Μπορείτε μπορεί να κάνετε κρατήσει οι υπόλοιποι στο ticketservices.gr όσοι δεν κερδίσατε. Και στο τηλέφωνο 210 92 26 975. Οκ, okay. ευχαριστούμε πολύ. Καλά να πάει. Θα έρθουμε να σε καμαρώσουμε. Ε, θα αναφερθεί καθόλου στη διαμάχη των αστρολόγων, ε, αυτά, αυτά που ο Χαϊκάλη. Αυτά τα βασικά δεν θα πούμε. Βγήκε ο Λεφάκης Λεφάκη Λίτσα και, πατέρα, και βγήκε, η Λίτσα βγήκε η Λίτσα Πατέρα και διόρθωσε το Λεφάκι. Σας ξάφνιασε όλο αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρε με, το, με τον κύριο Χαϊκάλη που είπε ότι κάνει αστρολογικούς χάρτες ότι παρακολουθεί μαθήματα δε, δε θα, και πάλι δεν θα φαντάζομαι ότι αλλιώ το διατύπωσε δεν πιστεύω και ότι ο κύριο Χαϊκάλη αν ξέρει η αστρολογία λέει ότι ο Κρόνος τον οδήγησε είναι λάθο διατύπωση ο Κρόνος και να το ξέρετε όλοι έτσι κάτι από μένα που να πιάνει τόπο γιατί όλα αυτά δεν πιάνουν τόπο ότι ε, Υπάρχει ένα πλανήτη, ο οποίο κάνει, κάνει, κάνει υπομονή, και ανάλογα με το τι έχει κάνει στη ζωή σου, έρχεται και το φέρνει. Είτε το καλό είτε το κακό. Πετε το κυρία Πατέρα, ότι ο χρόνο είναι τέτοιο τύπος είναι πολύ υπομονετικό. Τον έβλεπα κι εγώ τον Κρόνο και περίμενε, περίμενε. Και λέω, Τι να κάνει ο χρόνο. Και γι' αυτό, αυτό δεν το ξέρω. Χαϊκάλη και είπε κάτι άλλο για τον Κρόνο σε σχέση πάντα με τον φερόμενο παιδοβιαστή το μύχο. Έτσι έχει ξεκινήσει όλο αυτό το σοου. Υπάρχει διαμάχη στην αστρολογική, επιστημονική πάντα. και βγαίνουν οι αστρολόγοι ο ένας ανερεί τον άλλον και εδώ η κυρία Πατέρα μας είπε και πέντε πράγματα να μάθουμε να ξεστραβωθούμε, να ξεβλαχέψουμε σε σχέση με το ρόλο του κρόνου φανταζόμασταν κάτι για τον κρόνο αλλά δεν πήγαινε ο νους μας τόσο πολύ αυτά είναι πάνω, είναι τα αστέρια που καθορίζουν τι ζωέ των ανθρώπων ήθελα να ξέρω ποιο αστέρι, ποιο πλανήτη, ποιο χρόνο ή τι άλλο καθόρισε τη ζωή του γιατρού που ακολουθεί Αυτό λοιπόν που είπα και λέω, όποτε μπαίνεις σε πεντήση όπως εσείς στο γραφείο μου, και θα την κάρτα με το κινητό μου τηλέφωνο και λέω ότι εγώ είμαι κάπως σαν γιατρό. Εάν δεν με χρειαστείτε ποτέ, είναι το ιδανικό. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά. Πώς γιατί θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση απλουστάτη. Δεν θα την κάρτω το κινητό μου τηλέφωνο και λέω ότι εγώ είμαι κάπως σαν γιατρό. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου έδραση τεχνία. Και θα στην κάνω πάνω από τα ρούχα. Έτσι λοιπόν ο Άδωνη δήλωσε και γιατρό στι παλιέ, α ελληνικές μαύρε ελληνικέ ταινίε που έπαιζε πάντα ένα τρελάδικο, έτσι το λέγανε, το ψυχιατρίο. Έμπαινε κάποιο μέσα, ο Κωνσταντάρα ή και άλλοι ηθοποιεί στι πιο παλιέ, και ήταν ένα που έκανε το Μέγα Ναπολέοντα, ένα που έκανε, ξέρω εγώ, κάποιον ήρωα του 21 Και κυκλοφούρσε και ένα γιατρό. Και ο γνωστικό, τώρα που είχε πάει επίσκεψη εκεί στο, στον κήπο, έπιανε το γιατρό για να ρωτήσει. πως πάνε τα πράγματα και τελικά αποδεικνιόταν ότι και ο γιατρός ήταν τρόφιμος του τρελάδικου. Μου ήρθε έτσι συνειρμός επειδή άκουσα τον Άδωνη να δηλώνει γιατρός. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.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 Έλα, μπαλούς, δω χιονάτης. Του, τι κάνεις. Καλά εσύ. Καλά, λέω. Νόμος είναι το δίκιο του μαυραγωρίτη, του άπλιστου, του απεζίτη. Και του δικαστικού επιμελητή. Όχι, θα είναι και στις κάποιες μας. Καλώς. Καλώς. Καλώς. Καλώς. Καλώς πάρουν και θα και το Και Γράψτε μου, Έλα. τι έχει το καλάθι του νοικοκυριού. Τι, καπαμά, πώ τι είδατε τι τιμέ, βλέπω μπήκατε, βγήκατε, πώ τα είδατε. Τι, Όπω, πώ. Έχει όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία δεν πουλιούνται, ρε φίλε. Και έχει και τι προσφορέ που κάναν τα σούπερ μάρκετ σε προϊόντα που δεν πουλιόντουσαν. Καταλαβέ. Έτσι πάει Εκεί και πάει ο και λέει: Μα τα ίδια είναι λέει. Όπω ήταν, καταλαβαίνει. Κατάλαβα. Αν πει μια φορά, κατάλαβε. Όμω, σου πω: Δεν κατάλαβα, σαν τα Λοιπόν, εδώ πια δεν για τον Εντουάρδο Λό. Το ξέρει τον Εντουάρδο Λό. Πώ δεν ξέρω τον Λό. Τον Εντουάρδο Λό. Δεν το ξέρω τον Λό. Αυτό που λέει η οι καταλαστές στον δεν είναι BOWE, είναι είναι AO μαζί, τέλος παμπού να σου εξηγώ τώρα, έτσι είναι και ο ΛΟ. Λοιπόν ο ΛΟ λοιπόν στην Ελλάδα να ελέγξει το 1.800... Όταν ήσουν μικρότερος έβλεπες το ΛΟ, Νόρτερ. Όχι. Μια και λέμε Όχι, όχι. Και είπε ότι κάτι εδώ, α πούμε, παντρεύτηκε. Υπάρχει και ο δό, στα δύο εκεί, ο Εντουάρδο Βλό. Ο οποίο θα έφυγε εδώ. Λοιπόν, και είπε στην εκθεσή του, έμεινε δύο χρόνια εδώ. Και λέει: Αυτό που κατάλαβα, λέει, είναι ότι οι Έλληνε πολιτικοί αγαπάνε πάρα πολύ του ψηφοφόρου του. Και το ελληνικό δημόσιο δαπανά χρήματα που δεν διαθέτει. Τέλο πάντων, πάνω κάτω φαντάζομαι που θα πάει σε βαριά Και 10 ολιγάρια ήταν τότε εκεί που τα κάνανε όλα. Και χίλια περιστέρια να σου φίλουν τα χέρια. Και χίλια περιστέρια να σου Мамуль, я гона сагапо. Егон на сагапо. А, да я.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 Σε ανώνυμε εταιρείε, σε φορολογικού παραδείσου, μετοχέ κτλ. Κυνηγάτε, κύριοι το φτωχό λαό. Και στου πλούσιου, κάνετε την πάπια! Λούσιοι, γιατί οι πλούσιοι εξυπηρετούν τα δανειά, δεν <συσχε> κατάλαβα. <αρθέτε τα> <συσχε> δεν έχουν <να> δώσει δικαιώματα <συσχε> σε κανέναν <συσχε> εργαζόμενό του, <τόσο> αλλά γενικότερα. <συσχε> Αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να μα δείξουν, κύριε. Ή έτσι τα παραμυθιάζουνε, πε, πε, πε. Και όποιο το πιστέψει, το πιστέψει. Τα κεμπελίστικα. Αποδεικτικά στοιχεία να μα δείξουν αν δεν ξεπεραιτούν να έχουν κότσια. Ο τελείως, δεν έχει αναγκή.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 Διακριτικά, μου αρέσει που φύλω. το πέρασε μήνυμα. Πράξα, το μήνυμα. Όποιο καταλάβει, γιατί... κατάλαβε. Δεν είναι κρυφό, φίλε μου, αποστόλη. Όχι, Α, αυτή είναι η αξία του ανθρώπου Ευχαριστώ και καλή δύναμη. Πάντα επαγρύπνηση εργατιά. Όντω, το πέρασε πολύ διακριτικά το μήνυμα. Να πάμε λίγο στι παρακολουθήσει υποκλοπέ. Μα βοηθάει λίγο ο συνεργάτη μας Αντώνης Σαμαράς Και ακούσαμε και αυτό, αν είναι ποτέ δυνατόν. Η ΕΕΠ, το ΣΔΟΕ και όλα αυτά. να υπάγονται στο γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού αυτό λέγεται συγκέντρωση εξουσίας πέραν εκείνων που σου επιτρέπει μια δημοκρατία κύριε Τσίπρα αυτά να τα ξεχάσει. δεν πρόκειται ποτέ να σου επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο αυτά γίνονται σε άλλες χώρες κύριε Τσίπρα αυτά είναι για τη Βόρεια Κορέα κύριε Τσίπρα έλεγε ο Σαμαρά το 2015 και ήρθε ο Μητσοτάκης το 2019 και έκανε Βόρεια Κορέα, στο συγκεκριμένο θέμα, μπορεί και σε το δεν ξέρω, την Ελλάδα που να ξέρω ο Σαμαράς ότι θα συνέβαιναν όλα αυτά, Η παγωγή δηλαδή της ΕΕΠ, Στο απευθεία, στον τον πρωθυπουργό και κάπως έτσι θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, με μηνύματα, μας πάει στις διαφημίσεις, κολλάνε στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα μης θα τα πούμε, αύριο, γεια ζωή μου ασυχόρητα. Κλείνω το τηλέφωνο και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή Σε θέματα προσωπικά και απορριτά Και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των υπουργών μου, των συζύγων του Μετέντε χτίβει υποκλόπες, μετάλματα και επιτροπές Την άλλη όψη του παρακράτους Εμπεμβαίνεις, εμπεμβαίνεις, εμπεμβαίνεις Τελειώσατε! Με κάνες βαλάκι τένις Τένις κι εγώ παίζω τένις, μπράβο! Είσαι σκέτω παραγράτος Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης Είσαι σκέτο, παραγράτος Σόπα Και προβοκατορίσα Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης Γι' αυτό σε χωρίσα Δεν μα νοιάζει Είσαι σκέτο. Παραγράφο Σόπα. Είσαι σκέτο. Παραγράφο. Εκεί. Απαντώ εγώ. Και εδώ βδοκατορίσα. Επιστροφή στην Ελλάδα τη δεκαετία του 50. Γι' αυτό σε Στα τσακίδια. Τα φινόμενα. Κανένα Στο σπίτι μου και το κόμω. Πού πότε και σπαστικά με ακόλουφαμοκρατικά. Ρόπαλα και μολόδο. Έλεγι σε καφέ Σαν το μηνόταυρο. Με κανένα παλάκια, ακόμα μερικέ φορέ είσαι σκέτα. Οσποφυπουργό είσαι σκέτο, παραγκράτο σώπα. Και μπροβόκατο ρίσα. Άρωμα γυναίκα, γι' αυτό σε χωρίσα. Φύγετε να πάμε επιτέλου στην Ελλάδα μπροστά. είσαι σκέτο, παραγκράτο ξηρή. είσαι σκέτο. παραγράτος σώπα και προβοκατορίσα και πρώτος εγώ είπα ότι ο πρωθυπουργός παρακολουθεί τους υπουργούς μου καθημερινά και αν